Thank <sweak> you.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 Αξίωμα. Στα διαφημιστικά κενά, ο Άδωνη ήταν η που πούλεγε οι κυκλοπαίδια yeah. με το κιλό και ο Βελόπουλο αληθέ. Και έναν ο γηλέκα ο Άδωνη. Όσον ώρα, εγώ μιλάω, σα παραγγέλλετε! προλαβαίνουν όλοι τα δικά τα βιβλία! Δεί στο μέλλον, ξέρω εγώ, Φουρτιώτη Υπουργό Ανίτα Πάνια κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξέρω εγώ. Ότι είναι μακριά από το τώρα. Έχει κάνει τη σοφία βούλτεψη Υφυπουργό. Γιατί όχι, yeah, και ως... η πάνια. <laughs> Γιατί όχι, ο Φουρτιώτη. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό είναι παρόν. Ω πωλε, ωραία, ωραία. <laughs>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 Αυτό το ναι. Καλά, μην ε, μιλήσω τώρα για την κακοποίηση που είχε κάνει η Βατίδου στον Κούγια ναι. με το τακούνι. Άσε με τώρα. Γιατί υπάρχουν καταγγελίε και απ το άλλο φίλο. Μην ανοίξω το στόμα μου. Μπράβο, αν το πάμε. Ορίστε. Μπορούμε να το δούμε κι αλλιώ. Ποιο είναι ε, στο πλευρό ε, του Κούγια σήμερα που φάγει την τακουνιά στα μούτρα. Έλαρβα. Κατακινδυνεύει, τα λε, αλλά το ξέσχισε. Συγγνώμη, εγώ πάντω ανήμουν ήμουν Κούγια τώρα που κινδυνεύει η ομάδα μου να πέσει ε, κατηγορία, θα έβγαινα να κάνω μια καταγγελία να πάρω το πάνω μου. Μπράβο, ναι, σο, ν, ναι! να κερδίσει και δημοσιότητα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 Έλα, ρε κουνούμα, λε. Έλα. ρε. Έλα. Λέσοι, θα βγει ο φουρτιώτη στην πολιτική. Ποιο? Ο φουρτιώτη. Αν είμαστε Εστά. τυχεροί, θα το δούμε και αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Ε, Τι α... διαφορετικό έχει ο φουρτιώτη από τον Άδον ή το Βελόπουλο. Το... Πε μου, έχει κάτι διαφορετικό. Μες στην πανδημία, ο Έλληνα Πρωθυπουργό είναι παρόν. Και παρούσα και η ελληνική κυβέρνηση. <χω> <χω> ναι, εγώ ήθελα να βάλουμε το Σπαλιάρα. Το Σπαλιάρα, μια και το έχει. Το Σπαλιάρα, πάει... ωραίο. Επειδή έχει πάει με πολλέ δε, που θα έχει ψηφοφόρου, α πούμε, Ή να το ψηφίσει. Την άλλη μεσίδη για ποιος έχει πάρει. Ο... Αυτός ο συγγραφέας που γράφει βιβλία για την οικογένειά του. να πω <ΣΔΟ> ο Τσόπουλο. Ναι, ο, ο, ο Τσόπουλο. Δεν μου λες κάτι. Τώρα τελευταία όμω ξέρει τη ζωή τη αποστολή. Για πες ρε παιδί μου, γιατί με νοιάζει πολύ τη Πολύ. Ναι, σε νοιάζει, το ξέρω. Ανίγορα αυτιόφολο. Νομίζω ότι έχω μεταφερθεί στο 76-77 με τι λειτουργίε, με του παπάδε, με όλο αυτό το πράγμα. Τελικά πολύ εξυγνωριστική αυτή η κυβέρνηση, ρε που. Πολύ. Πολύ. πολύ. Δεν μου λες κάτι. Μήπω πήγαινε και στο Καρβέλα να σου έγραφε ένα τραγούδι με το, με το, με το ξέκου Νούμαλο και τα Α, Το σκέφτεσαι. Πε στο συνταξιούκο με τα 800 ευρώ. Ένα που να δείξει σε εμάς που είμαστε τόσο πολύ πλούσιοι που παίρνουμε 8-14 σύνταξη, δεν μας έδωσε ούτε ένα αρχίδιο.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 Είναι καλύτερο από το τίποτα ε, ενώ υπάρχει ολόκληρη πίτα. Λέω. Στο ψύχο θα μείνει ένα μπαλάκι. Ναι, ναι, μιλάω. Με μένα. Ποιο εσύ. Εσύ ποιο είσαι. είσαι. Όποιο θέλει, μη δώσει το λογαριασμό. Θέλω τον αποστόλιο να μιλήσω. Αποστόλιο είμαι. Ε, αποστόλιο λοιπόν. Τι σχέση έχει τώρα η χρυσή αυγή πε μου με, με του έχει. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει. Τέλειωσε κατά είναι. Καμία σχέση. Γιατί. Ε, εντάξει, καλό θα ήταν οι μαλακίες λίγο να τι μετράμε. Δεν υπάρχουν μαλακίες Υπάρχουν <συλίξε> μαλακίε, συμφώνω. Και οι δύο δεν κάνουν επιθέσει. Ναι, ναι. Ε τι ναι, ναι, Εκεί μα δεν μα συμφέρει εκεί έτσι. Εσύ θύχτηκε σου, θα άψαν τους του ε δεν πειράζει. Λε, δεν χεστούν και αυτοί δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, μορ το βλέπω. Το βλέπω, αλλά αυτού πει να Εγώ έκανα ναι. Ναι, σε βλέπω. Και οι δύο επιθέσει. Ναι, ναι, το ίδιο και το αυτό. Ε, το αντί, ό,τι μα ενδιαφέρει, νομίζω λέμε στο αδειό. Γιατί θα, θα πούμε, Ότι δεν μα συμφέρει, ό,τι μα φέρει θα πούμε. Εσύ, εσύ, εσύ δεν συμφέρει, Καλό είναι να λες πράγματα που είναι προς το συμφέρον σου. Ε, εμένα το συμφέρον Εγώ έχω περάσει και από τι δύο, και από τι δύο, πώ και, και από τι δύο έχω περάσει, να σου πω την αλήθεια. Ά, έχεις υπάρξει και, και τη. να σου πω, άκου να σου πω. Και 96 που μέσα στο έτσι, που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 Δεν κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβα? Ένα μπούσο. Τι, γιατί δεν κατάλαβα ένα μπούσο, δηλαδή. Δηλαδή τι μαλακίε που κάνουν τώρα, δηλαδή και τα δύο τα τέτοια. Πώ θα λένε χρυσή αυγή και οι άλλοι τα ίδια πράγματα, δεν είναι. Ναι, βέβαια τελείω. Λοιπόν, έλα, σαφήνεια δεν αντέχει, θα κάψω κύτταρα. Γεια.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 Ε, ο φουφιότη είναι κατηγορητή. Μακάρι. Αν ε, υποθέσω το κλείψιμο στο Κυριακό, με το Κυριακό, ε τέλειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε. Για τον ε, Πρωθυπουργό Σπλίντ. Είναι ολοφάνερο. Και με ποιον το κατέβαινε, θα μου πει. Εκεί είναι τα 120 ηνωμένα Σούργελα. Εκεί δεν θα πάει. Ακριβώ. Και το 120 που λέω είναι λίγο μάλλον.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 Έμπορου, ματάρχε στην Ελλάδα, ότι πολύ σύντομα θα πάψουν να συνεργάζονται μαζί τη. Πράγμα που σημαίνει ότι του βγάζει εντελώ από την αλυσίδα. Του ριτέιλε.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 Ε, αυτό το πληρώνει. αυτό ακριβώς Γι' αυτό ποτέ δεν θα γίνεται άνθρωποι οι υπόλοιποι Εμείς οι δύο μπορεί <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Ναι γεια σου Αποστόλη Είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Θέλω, είμαι, είμαι συνταξιούχος Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα Στον κύριο Χρυσοχοήδη και Στην κυρία Κεραμαίους mm, σώθι, Έτσι, <στονίτρια> Για το αντιεκπαιδευτικό Μέτρα που θέλουν να περάσουν Είμαστε μαζί με τους φοιτητέ Και θέλω να του πω κάτι Στους υπουργού. Ούτε Ού Για πανεπιστημιακή αστυνομία οι φοιτητές που παλεύουν για τις σπουδέ τους, τη δουλειά τους, τα δικαιώματά τους δεν είναι εγκληματίε. Ούτε σκέψη για πειθαρικικό δίκαιο. Οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίε. Λοιπόν να πάτε να μαζέψετε την, από την Αθήνα όλους του εγκληματίε και μετά να μας κάνετε τις μαγκές σας. Εκτό από το ότι. Πόσο λένε για διαδηλώσει, αυτά που έλεγε ο Σύνδεο Προχθέ για τα φάρμακα, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικό λαό ότι ο μεγαλύτερο πόλεμο για το κέρδο είναι οι φαρμακοβιομηχανίες. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι καπιταλισμό ή. Μα αυτό που πέφτουν και από τα σύννεφα, αυτό δεν μπορώ. Καλώ ήρθατε, πέρα. αγάπες μου, στον καπιταλισμό, στην Φεραίτε. τώρα και σε όλου του υπόλοιπου. Τι, <Τι λε, για πε σοβαρά, μήπω το κάνουν και άλλε εταιρείε. Έλα μου, έλα μου, Ντε, έλα μου, έχει δηλαδή. Αυτή η τάση την αυταπάτη αυτού του τόπου Έτσι. και βασικά την κοροϊδία, όχι την αυταπάτη καμία αυταπάτη δεν έχουν, ξέρουν μια χαρά Καλησπέρα Αποστόλη Καλησπέρα Πήρα τηλέφωνο να δώσω συγχαρητήρια στο think tank των λοιμοξιολόγων τον κύριο Γόγο που πρότεινε οι πατρινή να βγαίνουν με μονά ζυγά Τι να πω μα έχουν ξεπεράσει πραγματικά μα έχουν ξεπεράσει είναι πιο γραφική και από το Λίγο βασίλεμα, όπω είχε πει ο Θήμιο. Δεν είναι όλα τα Λίγο βασίλεμα τα γραφικά, Τέλος πάντων, διαφωνώ. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Έχει να κάνει και με τη διάθεση. Είναι πολλά, τέλος πάντων. Ναι. Γενικώ, κάθε μαλακία που λέει ο Θήμιο δεν χρειάζεται να την υιοθετείτε. Να σου πω τώρα, που πάρει τα σούβρακα του κουρτάκι για τον παπαχρήστο Αλέξη, Δρέφιλε. Α κάνει τι θέλει. Μαγκοσέ, μαγκοσέ, Μωρικό Τούλα. Εγώ. Πάτε να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν κουβεντιάζεται μαζί μα. Μαζί σα, ποιήστε εσεί. είσαστε συστημικοί, δεν πα Είσαι στους... εσύ Και είσαι <laughs> <laughs> Έλα, το Σούργελο, καλά, τώρα με το τι μα έβγαλε από το μνημόνιο, Άιμορ. Μουρλοκακομίρα που θα, ναι, θα ναι, μιλήσουμε. Είπε κάτι για σύστημα, συνεργάτη του ναι, καμένου ναι, ναι, τσιράκι τη Μέρκελ. Ε, ε, διαβολικέ ναι, καλέ, ναι, Τραμπ, είπε κάτι ναι, για ναι, σύστημα. Πείλα μου, αγάπη μου, λίγο. Πε μου και το σύστημα, Μ' αρέσει να μου λε για σύστημα. Τι σύστημα θα παίξουμε, Μάνα μου, τι σύστημα. Πε μου, τι σύστημα παίζουμε, πε μου το σύστημα που θα παίξουμε και εγώ θα ακολουθήσω. Τι σύστημα έχουμε, ε? Είναι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 Είσαι μόνη Δεν γουστάρω πολλά πολλά Ωραία Θε να κάνουμε ένα τρίγωνο πανωράματος Όχι Γιατί όλο όχι Είμαι αρνητικός Αχ κουμούνη μου εσύ θέλω να σε γλύψω Αχ ανάβεις ε, Αν να αν μας ξέχνα τα αυτά α, α, α, α, α. Δεν έχει Τον μπούλο Γεια σου μωρό και μπες στον παούλο